Διαλογισμούς αναπνοής Κάνοντας χρόνο για μια σταθερή πρακτική διαλογισμού, καλλιεργούμε την ικανότητά μας να παραμένουμε παρόντες σε όλες τις στιγμές της ζωής μας. Παίρνουμε λίγο χρόνο απλά για να είμαστε με τον εαυτό μας, ανακαλύπτοντας και παρατηρώντας οτιδήποτε έρχεται να μας συναντήσει, χωρίς να το κρίνουμε. Με ευαισθησία, φιλικότητα και αμεσότητα. Παίρνοντας λοιπόν τώρα μια άνετη θέση, με καλή υποστήριξη, είτε σε μια καρέκλα, είτε στο πάτωμα, χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι ή ένα στήριγμα, ώστε η σπονδυλική η σπονδυλικη στελη να είναι ίσια, ευθεία, αλλά όχι άκαμπτη, καθώς εκτείνεται ελεύθερα από τη βάση της λεκάνης. Βρίσκοντας μια στάση που αντικατοπτρίζει σταθερότητα, ισορροπία, αξιοπρέπεια και άνεση. Ακουμπώντας τα δύο πέλματα καλά στο πάτωμα, αν βρίσκεται σε καρέκλα, με τα σε και αφήνοντας τη βάση του σώματος να είναι βαριά, στηρίζοντας τον καρμό με ευθύτητα και ανοίγοντας το στέρνο ώστε να γίνει χώρος για την αναπνοή. Επιτρέποντας το κεφάλι να ισορροπήσει στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης. Επιτρέποντας και στους μυς που βρίσκονται στον αυχένα να ελευθερωθούν. Επιτρέποντας του μυς στο πρόσωπο να μαλακώσουν. Και επιτρέποντας τα μάτια να κλείσουν απαλά ή το βλέμμα, κρατώντας το σε επαγρύπνηση, χωρίς όμως να εστιάζει κάπου συγκεκριμένα. Και τώρα φαίνοντας την προσοχή στην παρατήρηση της αναπνοής, επιτρέποντας όλα τα υπόλοιπα να μπουν στο παρασκήνιο νιώθοντας τη ροή του αέρα μέσα και έξω από το σώμα. Παρατηρώντας την αναπνοή όπως είναι αυτή τη στιγμή. Χωρίς να προσπαθείτε να αλλάξετε κάτι, να την κάνετε να γίνει διαφορετική, πιο ήρεμη, πιο αργή, πιο βαθιά, Φέρνοντας απλά την προσοχή σε αυτή την πολύ φυσική λειτουργία της αναπνοής. Όπως είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Αναγνωρίζοντας και παρατηρώντας ολόκληρο τον κύκλο της αναπνοής. Από την αρχή, τη μέση και το τέλος της. Χωρίς πίεση. Και παρατηρούντας τώρα σε ποιο σημείο του σώματος είναι η αίσθηση της αναπνοής πιο έντονη, πιο ξεκάθαρη. Στην περιοχή της κοιλιά, στο στήθος, το λαιμό ή στη μύτη. Μπορεί να είναι στα ρουθούνια ή τη μύτη ή στο πάνω χείλος, σε μια αίσθηση δροσιά και στασιάς καθώς μπαίνει και βγαίνει ο αέρας. Μπορεί να είναι στο ή την κοιλιακή χώρα, με αυτή την απαλή κίνηση προς τα πάνω και κάτω με την εισπνοή και την εκπνοή. Παρατηρώντας αυτό το σημείο που η αναπνοή λοιπόν είναι πιο ξεκάθαρη και μένοντας με την προσοχή εκεί, στην αναπνοή σε αυτό το σημείο. Είναι μία αναπνοή. και αν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσετε ότι η προσοχή έχει απομακρυνθεί από την αναπνοή, ταξιδεύοντα με μια σκέψη ή μια μνήμη, αναλύοντας κάτι που έχει ήδη συμβεί ή οργανώνοντας το μέλλον, επιστρέψτε και πάλι με σταθερότητα, καλοσύνη και κατανόηση, χωρίς κριτική, στην παρατήρηση της αναπνοής, σε αυτό το σημείο που έχετε επιλέξει. Ξανά και ξανά και ξανά, όσες φορές και αν χρειαστεί. Αυτή είναι η πρακτική. Παρατηρώντας την υφή και την ποιότητα της αναπνοής τώρα, χωρίς προσπάθεια, να γίνει διαφορετική. Γνωρίζοντας ότι η κάθε αναπνοή είναι εντελώ μοναδική. Δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Και δεν θα επαναληφθεί ποτέ πάλι όπως ακριβώς τώρα. φέρνοντας σε αυτή τη μοναδική αναπνοή όλη την προσοχή σας με φιλική περιέργεια. Είναι μία αναπνοή. Είναι απόλυτα φυσικό να υπάρχουν σκέψεις. Είναι απόλυτα φυσικό η προσοχή μας να φεύγει από την αναπνοή. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός της άσκησης. Κάθε φορά που αναγνωρίζουμε ότι ο νους μας έχει περιπλανηθεί από την παρατήρηση της αναπνοής, είναι μια στιγμή επίγνωσης. Είναι μια στιγμή που είμαστε στο παρόν. Και κάθε φορά εξασκούμαστε να επανερχόμαστε στην παρατήρηση της αναπνοής. Ξανά και ξανά και ξανά. Είναι μία αναπνοή. Νιώθοντας αυτή τη φυσική ροή του αέρα μέσα και έξω από το σώμα. παρατηρώντας πώς η αναπνοή έρχεται και φεύγει από μόνη της, εισπνέοντας και γνωρίζοντας την εισπνοή, εκπνέοντας και γνωρίζοντας την εκπνοή. Επιστρέφοντα και πάλι στην παρατήρηση αυτής της εξπνοή και της εκπνοής Χωρίς κριτική Χωρίς να κατηγορείτε τον εαυτό σας Όμω ταξιδεύει, αυτή είναι η φύση του, αυτή είναι η λειτουργία του Εμείς απλά τον συνοδεύουμε και πάλι πίσω, σε αυτό που υπάρχει εδώ Τώρα Σε αυτό που εκτιλήσετε μέσα μας στιγμή με στιγμή Είναι μία αναπνοή Και καθώς ολοκληρώνετε αυτή την πρακτική, παρατηρήστε πώς νιώθετε τώρα. Γνωρίζοντα πώς ότι έχει έρθει στην επιφάνεια είναι ευπρόσδεκτο. Κάθε φορά αλλάζει και μαθαίνουμε να το παρατηρούμε.